Πολύ καλησπέρα σα από την Ανάδρουζα στο Flash 96. Κάθε μέρα είμαστε εδώ παρέα, 4 με 5 το απόγευμα. Θα γεννηθούμε και αυτή τη βδομάδα σε αξιολόγηση. Θα φιλοξενούμε καθηγητές να αξιολογήσουν όλο αυτό, το, τις πολιτικές εξελίξεις, το αποτέλεσμα, περιμένοντας να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και ελπίζοντας ότι δεν θα αργήσουν. Σήμερα κοντά μας θα είναι ο κύριος Κοντογιώργης, καθηγητής πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο. Υπενθυμίζω το βιβλίο του κ. Κοντογιώργη από τι εκδόσει Πατάκη, Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτο. Έχει πει αρκετέ αλήθειε ο κ. Κοντογιώργης σήμερα λοιπόν θα είναι και πάλι κοντά μα για να δούμε και πώ οι εξελίξει επιβεβαιώνουν αρκετά από τα λεγόμενά του. Φλάσσα 96 αναδρούζα κοντά σα και επειδή έχουμε στη γραμμή μα τον καθηγητή, τον κ. Κοντογιόργη, καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πριν ήταν στο πάτιο, νομίζω ότι θα χαμηλώσουμε τη μουσική μα και θα κα Καλησπέρα σας, θέλω να μου δώσετε μια αξιολόγηση δική σας για το αποτέλεσμα και κυρίως για το μήνυμα που αυτή τη φορά εσείς πιστεύετε ότι έδωσε η κοινωνία με τα αποτελέσματα που είχαμε. Νομίζω ότι έδωσε το ίδιο μήνυμα που είχε δώσει ήδη και στις 6 Μαΐου. Δηλαδή να. ότι ε, αυτό που την απασχολεί είναι η βαθιά ρήξη η οποία έχει επέλθει ανάμεσα στην ε, κοινωνία στα μέλη της και στο πολιτικό σύστημα στο πολιτικό προσωπικό ε, δεν τους εμπιστεύεται ε, και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση να τους δώσει αυτή την ε, άπλετη άνεση που είχαν στο παρελθόν να, το με τι δυναμίες ε, η κοινωνία ναι mm. ε, αυτό το έδειξε στο παρελθόν με ατομικές πράξεις, επιθετικές, εχθρικές απέναντι στο πολιτικό προσωπικό τώρα το δείχνει και με την εκλογική της δυνατότητα ναι. ε, παρόλες τις πιέσεις που όπως ξέρουμε ασκήθηκαν και τα διλήμματα, ψευδή, αλλά διλήμματα ε, που συνιστούσαν και ένα είδο εκβιασμού ε, επέμεινε στην ε, ε, πρακτική του να μην εκχωρεί ε, νομιμοποίηση σε ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο προσομοιάζει στο πολιτικό σύστημα δηλαδή παράγεται κατά το περιεχόμενο του μικρού ανθρώπου που είναι γεμάτος ιδιοτέλειες και αλλοτρίωση δεν έχει καμία διάθεση να ε, ασκήσει μια πολιτική που να υπηρετεί την κοινωνία, τη συλλογικότητα. Ναι. Είχατε πει για τα πρώτα αποτελέσματα της, στις 6 Μαΐου, ότι η κοινωνία οδήγησε το κομματικό σύστημα στην κατάρρευση. Με αυτά τα αποτελέσματα. Το κρατάει εκεί είχε... ακόμη. Το πολιτικό σύστημα ξέρετε σήμερα. Και, και για να είμαστε σαφείς, mm -hmm. το κομματικό σύστημα, γιατί αυτό έχει καθίσει πάνω στο πολιτικό σύστημα, δεν το υπηρετεί. Ε, το κομματικό σύστημα. Ε, Τέχει στα πόδια του όχι γιατί έχει την ομιμοποίηση τη κοινωνία, αλλά γιατί έχει την νομιμοποίηση τη Τρόικα. Να. Η Τρόικα του στηρίζει. Αν η Τρόικα το εγκαταλείψει, θα καταρρεύσει στο, στην ίδια στιγμή. Ε, τι τι εννοείται να του εγκαταλείψει, Μπορείτε. Τι εννοείται να του εγκαταλείψει, Εάν δηλαδή διαπιστώσει ότι δεν υπηρετούν αυτό το οποίο του χρειάζεται στο 100%. Μάλιστα. Στι πολιτικέ τη. Ναι. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ προσιλωμένοι στο συμφέρον της Τρόικας και όχι στο συμφέρον της κοινωνίας mm -hmm. γιατί αν ε, ε, το έχουμε πει πολλές φορές αν mm -hmm. ήταν ε, προσιλωμένοι στο συμφέρον της κοινωνίας αυτή της χώρα, δηλαδή mm -hmm. ε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε αλλά και από τη στιγμή που μας έφτασαν mm -hmm. θα υπήρχε ε, μια πολιτική ανάταξης ε, δηλαδή διαχείριση της κρίσης προς την κατεύθυνση της εξόδου ώστε να μην μετακυλίεται όλο το κόστος της κρίσης όπως γίνεται μέχρι σήμερα στην κοινωνία και μάλιστα στα ασθενέστερα τους τρώματα Ακριβώς. Δεν ήταν για σας πραγματικό το δίλημα α, εάν η του μνημ... ότι η καταγγελία του μνημονίου θα μας οδηγούσε πίσω στη δραχμή Να σας πω ε, πρέπει να ξεκινήσουμε από την θεμελιώδη αρχή που τα κόμματα προσπαθούν να την προβα... να την αποσιοποιήσουν mm -hmm. ε, και να προβάλλουν το δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο Ότι δηλαδή η... Το μνημόνιο είναι Το αποτέλεσμα Και μάλιστα η εφαρμογή συγκεκριμένη του μνημονίου Είναι το αποτέλεσμα Της άρνησης Της πολιτικής τάξης Σύσσωμης της πολιτικής τάξης Να αγγίξει ε, την αιτία Της καταστροφής μας την αιτία του μνημονίου Και ε, όπως ξέρετε δεν διορθώνεται κάτι Εάν δεν άρουμε την αιτία του mm -hmm. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν η αιτία όπως και η αιτία του εισόδου στο μνημόνιο και η αιτία του να βαθαίνουμε περισσότερο στην κρίση ναι. οφείλεται στο γεγονός ότι οι τρεις πυλώνες ε, του κράτους δηλαδή το πολιτικό σύστημα η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία παραμένουν ακτόφιοι mm -hmm. δεν έχουν αγγιχθεί mm -hmm. επομένως ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να υπάρξει ανάταξη, είναι σαν όπως είχα πει κάποτε να διαχειρίζονται τον ναρκωμανή, δίδοντάς του μία δόση επιπλέον για να παρατείνει ε, την επιθανάτια αγωνία mm -hmm. και όχι για, ε, θεραπεύοντάς τον για να βγει από το πρόβλημα. Mm -hmm. ε, εάν δεν υπάρξει ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος, δηλαδή του κομματικού συστήματος, mm -hmm. εάν δεν αναμορφωθεί, δεν ανασυγκροτηθεί η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής να έχουν μία υποχρεωτικότητα στο να εναρμονίζονται με τις πολιτικές της συλλογικής βούλησης και όχι με τα ειδικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των... των τα πελατειακά. Ε, τα πελατειακά. Mm -hmm. ε, εάν δεν ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων η δημόσια διοίκηση, εάν δεν άρουν την ομοθεσία η οποία ε, οικοδομεί τη διαπλογή, τη διαφθορά κυρίω όμω ε, παραβιάζει το ίδιο το σύνταγμα το οποίο οι ίδιοι εγκαθίδρυσαν. Mm -hmm. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Και φέρνω διαρκώς no. ένα παράδειγμα. Ποιος θα έρθει να επενδύσει και με μηδενική αξίωση μισθού στην Ελλάδα ή και δωρεάν να τους εκχωρήσουμε τον πλούτο μας εάν δεν αλλάξουν τη δημόσια διοίκηση και, την, και τον εαυτό τους. No. Αφού ξέρουμε ότι ε, θα εμπλακούν σε γρανάδια τα οποία θα τους δημιουργήσουν αδιέξοδα και τεράστιο κόστος το λαδόσιμο Ακριβώς. Ε, το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με την λειτουργία του κράτους αυτή τη στιγμή ε, το κράτος δεν υπηρετεί τον πολίτη mm -hmm. είτε είναι για τους θύλακες οι οποίοι το λαηλατούν είτε είναι για την υπηρεσ... εξυπηρέτηση του πολιτικού προσωπικού ε, μόνον ε, κατά αυτή την έννοια ε, βλέπετε ότι κινείται ο, ο κρατικός μηχανισμός Όποιος και να πάει στη δημόσια διοίκηση για το παραμικρό πράγμα δεινοπαθεί. Να. Γιατί δεν παίρνουν λοιπόν μέτρα, δεν μας προκαλεί αυτό απορία, γιατί δεν παίρνουν μέτρα να αλλάξει αυτή η σχέση του πολίτη με τον υπάλληλο, του επενδυτή με το κράτος και να λειτουργεί όπως λειτουργεί στις άλλες χώρες. Μήπως δεν ξέρουν ίσως ε, πώ λειτουργεί στις άλλες χώρες το κράτος και η δημόσια διοίκηση. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Mm -hmm. Αλλά δυστυχώ. Δεν θέλουν να το αλλάξουν διότι αυτό είναι ο πυλώνα τη δική του λειτουργία. Και εξυπηρέτηση των συμφερόντων. Μετα... Ακριβώ. Μα μετακυλίουν όταν μιλάνε για μνημόνιο. Σημαίνει ότι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. να πάρει τα μέτρα τα οποία χρειάζεται η χώρα για να βγει από την κρίση. Mm -hmm. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκτό του ότι βεβαίω οι χώρε οι οποίε την ηγεμονεύουν εξυπηρετούν τα συμφέροντά του ε, αναμένουν από τους ίδιους τους πολιτικούς να πάρουν τα μέτρα που προβλέπει το μνημόνιο και που ανθίστανται να. ποιος τους εμπόδισε να κάνουν τη διασταύρωση του πλούτου που είναι κατατεθειμένος στις τράπεζες στο παρελθόν γιατί σήμερα δεν υπάρχει mm -hmm. ε, με τις φορολογικές τους δηλώσεις να ελέγξουν τον ακίνητο πλούτο των Ελλήνων πώ εξελίχθηκε και από που έχουν αυτά τα έσοδα σε σχέση με τι φορολογικέ γλώσσε που ήταν μηδενικέ. Ξέρετε, όλα αυτά όμω ε, δεν είστε ο μόνο φυσικά που τα ονομάζει και πολύ καλά κάνετε και τα φύγετε. Το ζητούμενο είναι ότι όλοι οι πολίτε λίγο πολύ άκουσαν και γνωρι, γνωρίζουν για όλα αυτά σε έναν βαθμό. Παρόλα αυτά όμω, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι τώρα περιμένουμε να γίνει να συστηθεί μια κυβέρνηση, η οποία. Εκ των οποίων τα περισσότερα στελέχη θα είναι αυτά που προϋπήρχαν. Το παλαιό καθεστώς. Ακριβώς. Γι' αυτό και ε, ακριβώς δηλώνω ότι δεν μπορώ να περιμένω πολλά πράγματα διότι ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τελικό στάδιο του εκφυλισμού ε, είναι εκτεθειμένοι ανεπανόρθωτα απέναντι στην κοινωνία και στη χώρα και κινδυνεύουν με κατάρρευση επιμένουν να ακολουθούν την ίδια πολιτική. Ξέρετε όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν πολύ περισσότερα σημεία στα οποία συμφωνούν από αυτά που διαφωνούν mm -hmm. συμφωνούν στο να μην αγγιχθεί να μην πονέσει το πολιτικό σύστημα να μην αγγιχθεί το πολιτικό σύστημα να μην γίνει κάθαρση των σκανδάλων του παρελθόντος mm -hmm. να μην καταργηθεί η νομοθεσία που τους προστατεύει και τα αναχώματα που αναδεικνύουν οι ίδιοι να μην αλλάξει το παραμικρό βλέπετε ότι συμφωνούν τις απολαβές τους που είναι κρεπαλώδης αλλά όλοι όμως βάζουν το βάρος για να πείσουν την κοινωνία ότι το πρόβλημα είναι ο διεθνής καπιταλισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κακή η τρόικα όλα αυτά θα συμφωνήσουμε αλλά το μνημόνιο έρχεται μετά ως το αποτέλεσμα Ακριβώς του προβλήματος Ακριβώς. Ωστόσο υπήρξε ένα 30% που θέλησε να δώσει και πάλι σε αυτά τα χέρια και σε αυτά τα πρόσωπα την εξουσία. Για άλλη λύση όμως έχει κυρία Δρούζα. Πέστε μου, όταν οι μηχανισμοί φτιάχνουν τα κόμματα τις ηγεσίε και η κοινωνία καλείται μόνο να νομιμοποιήσει έχει να επιλέξει ανάμεσα στον Α, στον Β και στον Γ. Mm -hmm. Δεν έχει πολλά περισσότερια. Δεν μπορεί να πει αύριο το πρωί αποφασίζω να σας βγάλω να σας δείξω την έξοδο πραγματικά. Του έδειξε, έδειξε την έξοδο από το πολιτικό σκηνικό με την εκλογή με την ψήφο της δεν μπορεί να το ανατρέψει αυτό το σύστημα εκτός και αν εξεγερθεί να. αυτό περιμένουμε να γίνει αιματοχυσία είναι δυνατόν να μην μπορούν να πάρουν στοιχειοδός το μήνυμα ότι βυθίζοντας την κοινωνία και τη χώρα θα βυθιστούν και οι ίδιοι να αλλάξουν πολιτική κατεύθυνση τους πιέζει η Τρόικα τους πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατεξευτελιστεί και μαζί τους τη χώρα εξωτερικό για τις ανακολουθίες για το γεγονός ότι το κράτος αυτό σταματάει να έχει ρόλο εκεί που έπρεπε να αρχίζει mm -hmm. έτσι και όμως βλέπετε ότι εμένουν να. έτσι όμως όπως αναπτύξατε αυτή την εικόνα διότι αν δεν διορθωθούν τα αίτια δεν θα μπορέσουμε ακόμη και στο 2030 που υποτίθεται θα διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα στήριξης, το μνημόνιο βλέπουμε ότι τελικά κατά τη γνώμη σας δεν θα έχει ένα αίσιο τέλος η χώρα. Μα δεν μπορεί να έχει ξέρετε μέσα από αυτές τις συνθήκες προσέξτε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάτι το οποίο φόβησε την Ευρώπη ε, και όχι μόνο είναι η ψήφος της κοινωνίας διότι αυτή δεν ανατρέπεται παρόλα αυτά την ξεπέρασαν και εάν θελήσουμε να δούμε το δίλημα που τίθεται εκλογικά, εάν θα έφτιαχναν ε, κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Ξέρετε, εμφανίζονται... Μισό λεπτό ο... θα ήθελα σκην... να μας περιγράψετε, να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Χρειάζεται να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη Άρα διακοπή καλώ. για ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως σε εσά, κύριε Κοντογιώργη. Ευχαριστώ πολύ ας ενδέξια να δρούσα κοντά σας για λίγο κόμμετες με πέντε είμαστε κάθε μέρα εδώ μαζί. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο ΚοντοΓεώργη, είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών. Ε, και πρώην πριν ήταν στο Πάντι Πανεπιστήμιο. Κύριε Κοντογιώργη, μα ακούτε? Σα ακούω, βέβαια. Ωραία, έχουμε επιστρέψει λοιπόν σε εσά. Και ήσασταν, σα διάγοψα, τη στιγμή που θέλατε να μα περιγράψετε πώ κατά τη γνώμη σα βλέπετε και θέλατε να διαχωρίσετε λίγο το τι θα σημαίνει μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, τι θα σημαίνει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με ό,τι αυτό συνεπά, γιατί Σα ακούμε ε, να ολοκληρώσετε. Ναι. Κοιτάξτε, εμφανίζονται ότι είναι αγεφύρωτε οι διαφορέ του. Mm -hmm. ε, δεν θα εξετάσω του από πού ξεκίνησε η, η, ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίω, γιατί η Νέα Δημοκρατία ε, έμενε σταθερή ω προ αυτό. Ε, προχώρησε λίγο παραπέρα στο ζήτημα τη αναδιαπραγμάτευση, χωρί να εννοεί πολλά πράγματα. αλλά ε, Θα ε, το δούμε βέβαια αυτό. Ορίστε. Θα το δούμε λέω, θα τι ακριβώς το δούμε. εννοεί. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο εκφορά πολιτικού λόγου. Ναι, ναι. Αλλά δείτε λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα και δεν θα αναφερθώ στο πρόγραμμα του ενός έτου περίπου πριν ναι. όπου μιλούσε για διορισμούς 100.000 στον... Το πρόσφατο, το, το, το πρόσφατο, ναι. Ναι, και πολλά άλλα. Mm -hmm. Αλλά το τελικό του πρόγραμμα, το οποίο λύανε στη συνέχεια ήταν μια σύνθεση παλεομαρξισμού των αρχών του 20ου αιώνα mm -hmm. ε, διακηρύξεων που περιέχονταν στην 3η Σεπτέμβρη του Πασόκ και πολιτικής πράξης η οποία στο να λαιλατηθεί το κράτος για να δημιουργηθεί ε, πολιτική ηγεμονία. Ε, αυτή η λογική της κρατικοποίησης που νομίζει ότι η πολιτική από μια κυβέρνηση μπορεί να ασκηθεί μόνον εάν το κράτος έχει δημόσια ιδιοκτησία mm -hmm. και όχι αν κάνει το καθήκον του ως πολιτικός κυβερνήτης της χώρας mm -hmm. ε, είναι εντελώς παλαιοκομματική και ανάγεται στην αντίληψη περιπολιτικής του 19ου αιώνα ξέρετε. Αυτό εμφανίζεται ως προοδευτικό και αριστερό. Mm -hmm. ε, το δεύτερο στοιχείο ε, προβαλόταν κάθε φορά που του θύμιζαν το παρελθόν, προβαλόταν το επιχείρημα ότι είχε την απειρία και την μη προσδοκία να γίνει κυβέρνηση, να ασκήσει εξουσία. Ναι. Μα για να ε, ασκήσει κανείς εξουσία θα πρέπει να έχει εφιστεί την λογική της εξουσία μέσω της αντιπολίτευσης. Πώς ασκούσε αντιπολίτευση. Αυτό είναι ομολογία ότι δεν γνώριζε τα προβλήματα και ότι ασκούσε ανεύθυνη αντιπολίτευση. Διότι σε όλα, πέραν του κυ κυβερνητικού προγράμματος, σε όλα, σε όλα εμφανίζεται να αγνοεί θεμελιώδη μεγέθη και θεμελιώδης πολιτικές ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο εσωτερικής πραγματικότητας. Να μην ξεχνάμε, πάλι στο όνομα τη Αριστεράς, ότι από αυτό το χώρο, της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, προέκυψαν εκείνοι οι οποίοι ε, ε, αρθρογραφούσαν λέγοντας ότι τα δικαιώματα κινδυνεύουν από την πλειοψηφία, δηλαδή από την κοινωνία ουσιαστικά. Ε, yeah. Μην ξεχνάμε ότι μεθερμίνευσε το ζήτημα της οικονομικής μετανάστευσης, όχι ως ζήτημα ταξικής πάλης σε παγκόσμιο επίπεδο όπως αναπτύσσεται, αλλά ως λογική φιλανθρωπία μεταβάλλοντας την ε, χώρα σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού στην πραγματικότητα Μάλιστα. τι σημαίνει αυτό ότι αν ήθελε να κάνει ταξική πάλι να πήγαινε στο Πακιστάν εάν έρχεται εδώ δέχεται εδώ να γίνει η χωματερή αυτού που περισσεύει στο Πακιστάν και που δημιουργεί την αμφισβήτηση στο παγκόσμιο καπιταλιστικό ε, καπιταλιστικό ε, ε, κίνημα σημαίνει ότι κάπου αλλού αποβλέπει επειδή του δίνει δηλαδή 2 και 3 η κοινωνία την οικονομική μετανάστευση εναντίον της κοινωνίας. Ε, αυτά τα ζητήματα, από τη μια μεριά το κράτος που διαλύεται και δεν παίζει το δημόσιο ρόλο του. Και από την άλλη, οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες χρησιμοποιούν εξωθεσμικές κους για να εναντίον της κοινωνίας, δείχνει γιατί προέκυψε η Χρυσή Αυγή. Ναι. Δείχνει γιατί η διαχείριση του, των υποθέσεων της κοινωνίας γίνεται κατά τον παλαιοκομματικό και ιδ κομματικό πατριωτισμό ε, και όχι κατά το σκοπό για τον οποίο έχουν ταχθεί mm -hmm. γι' αυτό Εσείς... δεν αναμένω κάτι να, αυτό ήθελα να σας πω, τι αναμένετε, σε τι ελπίζετε έχοντας ήδη εκφράσει την αμφισβήτησή σας βεβαίω και στη μία περίπτωση του ενός κόμματος που θα κυβερνήσει μαζί τα περιμένοντας να δούμε βάση, ποιοι θα είναι μαζί και θα συντελέσουν την νέα κυβέρνηση αλλά αμφισβητώντα και την πολιτική λογική του ΣΥΡΙΖΑ, σε τι ελπίζετε, Ελπίζετε ότι θα υπάρξει ένα καινούργιο πολιτικό σχήμα, μια άλλη Ψάξτε, καινούργια δε, πολιτική δε, φρασή. Δε, δε δεν περιμένω, ε, αν με ρωτούσατε πώ μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, θα, θα σα έλεγα, δηλαδή πρακτικά πώ μπορεί να αλλάξει, θα σα έλεγα μέσα από την κατάρρευσή του. Δεν αφήνουν περιθώρια και δεν δέχονται και οι ίδιοι να αρθούν υπεράνω των ε, περιστάσεων. Το πολιτικό σύστημα παράγει ανθρωπάκια ιδιωτελή και αλλοτριωμένα, δεν μπορούν να βγουν από αυτό το πολιτικό σύστημα οι γέτες οι οποίοι θα το ξεπεράσουν το ίδιο. Δεν το αντέχουν αυτό το σχήμα της πολιτικής. Ε, εκείνο που με κάνει να ελπίζω mm -hmm. είναι ε, το μήνυμα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δηλαδή η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια και της ταπείνωσης και τη εξαθλίωσης μαζί με την οικονομία που έχει αποδομηθεί, διότι... Αυτό το, το μήνυμα νομόνιο... πώς, το, πώς το παίρνει, βλέποντας δηλαδή το 27% του ΣΥΡΙΖΑ? Μα... Πώς, πώς, πώς Μα... πρώτα, διαβάζει πώς, αυτό το μήνυμα? Δίνοντας, ε, στις λεγόμενες φιλομνημονιακές δυνάμεις, ε, απόλυτη πλειοψηφία. Δεύτερον, ψηφίζοντας τα άκρα και βεβαίως μέσα από μια διαρκή ε, ε, ανθισβήτηση την οποία ασκεί η κοινωνία και την οποία εισπράττουν ξέρετε ε, έχω μιλήσει με πολλούς ξένους δημοσιογράφους αυτό τον καιρό και έχουν διαπιστώσει ακριβώς και μου έχουν μεταφέρει αυτό το οποίο είναι το μήνυμα της κοινωνίας ότι δεν δίνει την παραμικρή νομιμοποίηση στο πολιτικό προσωπικό Να. αυτό φοβίζει την Τρόικα και επομένως ε, οποιαδήποτε πολιτική δύναμη και αν βγει επάνω εάν δεν πάρει την κοινωνία μαζί της για να πάει να διαπραγματευτεί αφού προηγουμένως πάρει τα αναγκαία μέτρα για την ανασυγκρότηση του κράτους δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα στη χώρα σε ό,τι αφορά στο μνημόνιο ε, η, η, τάχη... η Τρόικα τι θα κάνει παίρνοντας κατά τη γνώμη σας αυτό το μήνυμα νομίζω ότι ώστε αυτό βάλει... να είναι κάτι που μπορεί να είναι και αισιόδοξο θα, από θα και βάλει και νερό πέρα. στο κρασί της η mm. Τρόικα διότι ε, καταχράστηκε τη ισχύος που είχε η οποία δεν ήταν ισχύς δυσανάλογη προ τη δύναμη τη ελληνικής της, της χώρας αλλά ε, δυσανάλογη προ την δουλοπρέπεια, την εθελοδουλεία που επέδειξε η πολιτική ηγεσία ε, Επομένως αυτό το οποίο διαπιστώσαμε να. το γνωρίζει η Τρόικα γνωρίζει ότι mm -hmm. η πολιτική ηγεσία δεν παίρνει μέτρα για να ανασυντάξει το κράτος για λόγους πολιτικού κόστου όπω νομίζει να. Και μετακυλεί το πρόβλημα στην Τρόικα Υπάρχει μία δυνατότητα Η Τρόικα να πάρει μέτρα Τα οποία θα έχουν να κάνουν με αναπτυξιακή προοπτική Με μία παράταση, τα έχουν πει ήδη να. Αλλά τα οποία εάν δεν αλλάξει το εσωτερικό μέτωπο Δεν θα ωφελήσουν τη χώρα Είτε γιατί δεν θα απορροφώνται Είτε γιατί θα τα φάνε όπως γίνεται και στο παρελθόν Η περίπτωση του κυρίου Κουβέλη και η παρουσία του στην στην κυβέρνηση Δεν λέει απολύτως τίποτε Εκεί έχει στεγαστεί ένα μεγάλο μέρος του ιδεολογικού βραχίωνα που νομοποίησε την καταστροφή μας ε, Μην ξεχνάτε ότι ε, ο κύριος Κουβέλης, αν αληθεύει γιατί το διάβασα σε πολλές εφημερίδες και το διασταύρωσα mm -hmm. ε, έναν όρον που έθετε ήταν η απλή αναλογική no. Δηλαδή η Ελλάδα χάνεται και τα μικρά κόμματα αγωνιούν να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο mm. στα πολιτικά πράγματα, δυσανάλογο με τη δύναμή τους. Mm. Ε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Mm -hmm. Απλή αναλογική σημαίνει βαθιά συντηρητική έως αντιδραστική πολιτική λύση όπως είναι τώρα διαμορφωμένα τα πράγματα για τον απλό λόγο ότι δίδεται ε, απεριόριστη δυνατότητα στα κόμματα να διαπραγματεύονται μεταξύ τους mm. σε επίπεδο παρασκηνίου πέραν της δεδηλωμένη βούλησης της κοινωνίας. Αν θέλουν να έχουν αντιστοίχηση με την κοινωνία, να βάλουν την κοινωνία στο πολιτικό σύστημα και να φτιάξουν επίσης και ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο θα έχει άμεσο αποτέλεσμα κυβερνητικό. Να. Αυτό είναι ένα μόνο πολιτικό, ε, εκλογικό σύστημα υπάρχει τι παρουσε συνθηκε Το πλειοψηφικό στην, στην μονοεδρική εκλογική περιφέρεια. Μάλιστα. Βλέπετε η κυβέρνηση να μην κρατάει... Αν πάρει δρακόντια μέτρα και εάν δεν αξιοποιήσει την προβληματική που έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, ε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα καταρρεύσει πριν το τέλο του χρόνου. Όταν λέτε δρακόντια μέτρα ω προς Δρακόντια μέτρα για του τρει πυλώνε που αναφέρθηκα, ναι. για να ανατάξει το πολιτικό σύστημα, ναι. για να γίνει λειτουργικό, δεν θα χρειαζόμαστε, κυρία Δρούζα, μόνο με το παράδειγμα που διακοινώ επί πάνω από δύο χρόνια τώρα. Ότι δηλαδή εάν διασταυρώσουν τις καταθέσεις και τον πλούτο αλλά προς όλους, όχι δειγματοληπτικά εκεί που δημιουργούν εντυπωσει όλων των Ελλήνων, κανενός εξαιρουμένου με τις φορολογικές τους δηλώσεις, okay. τα χρήματα που θα εισπράξουν από αυτά που υπάρχουν, είτε είναι στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό θα ε, είναι ικανά να ακυρώσουν όλες τις δυσμενείς πλευρές του Μνημονίου να, κατανοητό αυτό, όμω για να γίνει χρειάζεται να αποτάξουν του εαυτού του. Ακριβώ, <laughs> αλλά <laughs> πρέπει πρώτα να μπουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Πρέπει να, να φέρουν τα σκάνδαλα ξανά στην επιφάνεια, αυτά mm -hmm. τα οποία κουκούλωσαν, mm -hmm. για να μην ε, ενοχληθεί το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή η πολιτεία του. Μάλιστα. Κύριε Χωτογεωργή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, την οποία θέτουμε από εκεί και πέρα στην αξιολόγηση των ακροατών μα. Μια όλα ε τα, τα μελήματα που στείλατε προ εμά. Σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.